Υπάρχει το Ιδανικών και το Ιδανικών είναι ένα Ελλά Ελλήνων Χριστιανών Χρόνια μας πολλά Ως στην πρώτη Είναι Χρόνια πολλά Ελλάδα μας, χρόνια πολλά Έλληνες Μύρισε λίγο η Απριλίου Μύρισε 21η Απριλίου Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Με υγεία! Και του χρόνου να το γιορτάσουμε! Το γιορτάζουμε κάθε χρόνο, είναι η αλήθεια! Τα τελευταία, τον τελευταίο 1,5 χρόνο το γιορτάζουμε σχεδόν και κάθε μέρα με διάφορα νομοθετήματα, πρακτικές που έρχονται, δηλώσεις, υπουργών 21 Απριλίου 1967, σήμερα έχουμε 21 Απριλίου του 2021 Το τραγούδι «Εμβατήριο» που ακούμε το έχει γράψει ο Αλέξανδρος Κουντουρά, πατέρα της Ευρωβουλεύτριας του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Κουντουρά. Προφανώς δεν υπάρχει σχέση της κόρης με τον πατέρα. Ο πατέρας έγραψε το εμβατήριο της Χούντας, ένα από τα εμβατήρια της Χούντας, αυτό που ακούσαμε. Η κόρη είναι σοσιαλίστρια, είναι αριστερή, έχει πάρει άλλο δρόμο, είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και υπηρετεί τη χώρα Από το μετερίζει τη Ευρωβουλή με πολύ μεγάλη επιτυχία, αφού την είχε υπηρετήσει και ω υπουργό. Σε αυτά θα επανέλθουμε στην πορεία. Να μείνουμε λίγο στα καλά που μα έφερε η Χούντα, γιατί η Χούντα είχε καλά, δεν λέμε του δρόμου. Αυτά είναι παροχημένα. Η Χούντα άφησε το καλύτερο καλό που θα μπορούσαμε να έχουμε. Καταρχήν, ήμασταν οι τρει μα. Τα Είμαι κορίτσια εγώ, είσαστε κοντά. Η Αλεξάνδρα και ο... η Κατερίνα. Ναι. Ο πανομαζόμενο Μπόμπο. Αυτή ο είναι... είναι η Κατερίνα. Είναι η Κατερίνα <laughs> και μετά ήρθε η Χούντα. και αποφάσισε να βάλει τον μπαμπά μου και τη μαμά μου υπό κατοίκον οπότε μας έκανε ένα καλό η Χούντα γιατί μας έκανε τον Κυριάκο οπότε μας έκανε ένα καλό η Χούντα γιατί μας έκανε τον Κυριάκο Μύρισε λίγο 21 Απριλίου Παίρνετε μία του Σιν Ένα μυστρή και μία πλάκα και αφού ξορκίσετε το Μάρξ Θεμελιώνετε ατάκα, Διαλέγετε ένα πτηνό Ή δυνατόν με δυο κεφάλια Το στείνετε στον Ιμιτό Στον Ιμιτό και του τόπεννας εξωγήινος Με τα φτερά του Σαμβεντάλια Όλοι μαζί Αλλάς Ελλήνων Χριστιανών Και έτσι τα μόνο Οπότε μας έκανε καλό η Χούντα και μας έκανε τον Κυριάκο Ένα καλό, ένα καλό το λέει έτσι απλά η Ντόρα Μπακογιάννη Αυτό είναι ότι καλύτερο μπορούσε να γίνει Και χαλάλι στα 7 χρόνια, και ευτυχώ που υπήρχαν οι Αμερικανοί και είπαν να γίνει ένα πραξικόπημα και βρήκαν του πρόθυμου αξιωματικού. Δεν πειράζει, χάσαμε τη μισή Κύπρο. Δεν πειράζει τα βασανιστήρια, οι διώξει, η καθυστέρηση γενικότερα στη χώρα. Όλο αυτό το κίτσου που ανεχτήκαμε εξαιτία όλων αυτών. Έχουμε τον Κυριάκο. Γεννήθηκε ο Κυριάκο. Ο οποίο Κυριάκο με το που γεννήθηκε μέσα στη Χούντα, το καλό που λέγαμε και ξέρουμε όλοι, κατευθείαν αρχίσαν τα βάσανα. Εγώ ήμουν απολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη φούτα Λοιπόν και έζησα τα πρώτα γιατί γελάτε κύριε. Γιατί γελάτε κύριε; Γιατί γελάτε κύριε. Γιατί γελάτε Και πέρασα τα πρώτα 6 χρόνια της ζωής μου στην εξόδια Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι Σε αυτή τη βουλή έχουν ακουστεί πολλά πράγματα Παρατάφθο νιώθω την ανάγκη να κάνω την εξή δήλωση Εγώ στα 30 χρόνια που είμαι σε αυτή τη Βουλή ουδέποτε ένιωσα βουλευτής υποδουλωμένου έθνους. Έχω υπάρξει στη ζωή μου φυλακισμένη επιχούντας, αλλά δεν έχω ποτέ υπάρξει υπόδουλη. Η Χούντα φυλάκισε εδώ ακούμε και την Τώρα Μπακογιάννη. Δεν υπάρχει κάποια φυλακή που είχε φυλακιστεί η Τώρα Μπακογιάννη, Όμω η ίδια θεωρεί ότι είχε φυλακιστεί. Αυτά είναι σχετικά. Αν το βιώνει ω φυλακή, είμαι εγώ τώρα σε ένα στούντιο. Μπορεί να μου φαίνεται φυλακή, να μην μπορούν να αντέξω. Αυτό είναι η φυλακή για μένα. Άρα θα λέω ότι ήμουν φυλακή σε ένα στούντιο κάποτε, την τάδε του μηνό κτλ. Έτσι και τώρα βγαίνει στο κοινοβούλιο και λέει ότι ήταν φυλακισμένη από τη Χούντα. Όπω έχετε καταλάβει, κάνουμε ένα μην αφιερώμε και ξεκινάμε έτσι σήμερα, ενώ υπάρχουν και άλλα σοβαρά θέματα. Αλλά οφείλουμε να θυμόμαστε κυρίω ποιοι αντιστάθηκαν και ποιοι έριξαν τη Χούντα. Έχει μια αξία. Υπάρχει μια οικογένεια σε αυτόν τον τόπο. που έχει πολεμήσει, έχει βασανιστεί, έχει περάσει πολύ άσχημα για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι και να λέμε τις βλακίε που λέμε. Πρέπει να αποτίσουμε φόρο τιμή σε όλους αυτούς και να θυμηθούμε σαν σήμερα το βράδυ, το 1967, τη συνέβη στο σπίτι των Μητσοτάκηδων. Εκ των υστέρων καταλάβαμε ότι οι άνθρωποι φοβόντουσαν, ότι πιστεύανε ότι...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 Στο σπίτι των Μιτσοτάκιδων. Ήταν γνωστό αντιστασιακό, όλοι το ξέραν αυτό, διότι είχαν μεσολαβήσει και δύο χρόνια πριν, το 65 η Αποστασία και όπω ξέρουμε, στην Αποστασία συμμετείχαν κυρίω αντιστασιακή πολιτική τη εποχή. Έγινε αυτό με τι πιτζάμε, σε σημαδεύει όπω και να το κάνει. Είναι μια εικόνα που σου μένει εδώ, μένει σε εμά που σαν να το βλέπουμε. Μιτσοτάκι με τι πιτζάμε, να το συλλαμβάνουν και τα κορίτσια από κάτω. Δεν είχε γεννηθεί ακόμη Κυριάκο, αργότερα ήρθε το. το τρίκαλο αυτό για τον ελληνικό λαό και θα μείνουμε λίγο στις διηγήσεις της Μπακογιάννη γιατί έχει να θυμάται άσχημες μνήμες, έχει μνήμες άσχημες και γεγονότα άσχημα από εκείνη την εποχή Τι θα πει Χούντα κάποιοι από μας το ζήσαν στο πετσί τους και σε φυλακές και σε ανακρίσεις και σε όλα Βάζεται για Πρωθυπουργό Θα το στον ωραίο και δεν πειράζει για μετά. Τα δίκημα είναι στιγμιαίο, Συγκέντρωση είναι εφικτή. Το μάξιμουμ ενός ατόμου κι έτσι αποφεύγεται η και η εξάρθρωσης του ώμου. Όλοι μαζί. Ελλάς, Ελλήνων, Χριστιανών, Πάνευ, Βουλής και Κολογών, κύριοι, Τι θα πει Χούντα, κάποιοι από εμάς το ζήσαν στο πετσί τους. Και σε φυλακές και σε ανακρίσεις και σε όλα. Έτσι τα έθνη μόνο σου. Εξανίσταμε βεβαίως, διότι εγώ τη Χούντα Εντάξει. την έχω πολεμήσει. Σεβασμός, σεβασμός. Θα σέβεστε, θα σέβεστε γιατί... Η Ντόρα Μπακογιάννη έχει πολεμήσει στη Χούντα και, όπω είπε εδώ, έχει φυλακέ, έχει εξορίες, έχει υποστεί φάλαγγα και όλα τα άλλα βασανιστήρια που ακούμε κατά καιρού. Εδώ ακούσαμε έναν εκπρόσωπο των αντιστασιακών Ελλάδο την περίοδο 67-74 που είναι η Ντόρα Μπακογιάννη. Αλλά δεν βασανίστηκε μόνο η Ντόρα, δεν ήταν πολιτικό εξόριστος και κρατούμενος έξι μηνών ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπήρχε και ο Μπαμπά στην υπόθεση, ο οποίο έδωσε τιτάνια Μάχη και αγώνα κατά της Χούντας Εγώ δραπέτευσα στη διάρκεια της Δικτατορία Με ένα μικρό σκάφος Με ένα Chris Craft, Ένα Owen's Δέκα μέτρα διέσχισα το Ταραγμένο Αιγαίο Και έφτασα στην Τουρκία Όπου οι Τούρκοι με δέχτησαν Με καλοσύνη Με προστάτευσαν Και βρέθηκα στο ξενοδοχείο Της από την Μπισμύρνη Πέρασα στην Κωνσταντινούπολη και ήμουν στο, ξέ, στο ξενοδοχείο το κεντρικό της Κωνσταντινούπολεως. Μόλις πήγα στο δωμάτιό μου δέχομαι ένα τηλεφώνημα. Μου λέει έτσι εδώ τότε υπουργός των οικονομικό εξωτερικών με τον οποίο εγώ είχα πολύ στενή επαφή. Δεν αρεβαίνεται μου λέει στον 7ο όροφο να πάρω ένα οίσκι. Ξέρετε τι σημαίνει να έχει χούντα στον τόπο... και να πίνει ουίσκι στον 7ο όροφο ξενοδοχείου. Εγώ που έχω και ψοφοβία, Ζαλάδα, μεγάλη, δεν το αντέχω, δεν το μπορώ. Αυτό είναι βασανιστήριο. Αυτό είναι βασανιστήριο. Δεν είναι Γιάνρο που ήταν σε φλατ ε, εκεί, σε ένα ωραίο κτίριο τη Γιάρου. Υπάρχει ακόμα αυτό με το θαλασσινό αεράκι του Αιγαίου και το κύμα από κάτω να ακού και να φεύγει το μάτι σου στην ευθεία, στον ορίζοντα. Αυτό είναι ελευθερία. Ενώ ο Μιτσοτάκη με το ουίσκι στον 7ο του τσακλαγιαγγίλ. να πρέπει να υποστεί αυτό το φρικτό βασανιστήριο οι αγώνες αυτής της οικογένειας μας έχουν οδηγήσει να είμαστε ελεύθεροι σήμερα και να μπορούμε να σκεφτόμαστε ελεύθερα να συλλογάμαστε ελεύθερα που έλεγε και ο ποιητής, και να κάνουμε ό,τι θέλουμε Τελειώσαμε με το μήνυμα φιέρωμα θα το βοηθούμε σε λίγο μπροστά μας να πάμε στα σημερινά, στα χθεσινά για την ακρίβεια Πήγε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκη. Ο πολιτικός κρατούμενος στην Ανδραβίδα κάτω μια άσκηση που γίνεται και εκεί μίλησε και θυμήθηκε τη δική του στρατιωτική θητεία. Πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα κάθε φορά που επισκέπτομαι μια πτέρυγα μάχης καθώς ο χώρος μου είναι εξαιρετικά οικείος πριν από 27 χρόνια είχα υπηρετήσει και εγώ στην 111 πέριγα μάχη στην, στην Αγχία τα πρώτα βλήματα oh, oh, oh, agos, agos. Και στην, στην Αγχία τα πρώτα βλήματα Βλήματα την 111 πέρυγα μάχη στην Αγχία αλλά στα πρώτα βλήματα μετά είχαν μπει και άλλα βλήματα αλλά ο Κυριάκο, σύμφωνα με δήλωσή του θυμήθηκε την θητεία ήταν στα πρώτα όπως ακούσαμε το εξομολογήθηκε εκεί στους παρευρισκόμενου. το κρατάμε αυτό γιατί πρέπει να κάνουμε και αυτήν την εικόνα μετά αφού είπε όλα αυτά τα δικά του τα ένδοξαν ε, έκανε ποιήση γιατί ο λογογράφος του τον τελευταίο χρόνο το έχει ρίξει τι να κάνει ο Έρμ Με μεγάλη περηφάνεια βρέθηκα σήμερα στην τελική φάση της άσκησης συνήωχος. Συμμετείχαν πολλές σημαντικές χώρες που συνεργάστηκαν σε όλη την έκταση του ελληνικού F.I.R. Κάτι που δηλώνει ότι η πατρίδα μας μπορεί σήμερα τα πάντα μόνη. μπάτσι γουρούνια δολοφόνη αλλά ποτέ δεν είναι μόνη. πατρίδα μα Μπορεί σήμερα τα πάντα μόνι, Μπάτσι γουρούνια δολοφόνι. <μουσική> αλλά ποτέ δεν είναι μόνι. Ωραίο ποίημα. Μπορεί τα πάντα μόνι, αλλά ποτέ δεν είναι μόνι. Η πατρίδα μας. Το έγραψε ο λογογράφος και αισθάνθηκε την ανάγκη να το πει ο Κυριάκος, Μητσοτάκης, Καλαπάνη και εκεί. Προχωράει καλά όλο αυτό με τους λόγους και τα διαγγέλματα και τα ποίηματα κύριος δεν είναι καλύτερα από τον Μόρφου το Μητροπολίτη κάτω στην Κύπρο που μιλάει για τα παιδιά, για τα νεογέννητα και έχετε όλη την περιέργεια να ακούσετε για ποιο λόγο γεννιούνται τα αμόρα. Ας σα ερωτήσουν τα παιδιά σας τα μικρά γιατί γεννηθήκαμε, γιατί ήρθαμε στη ζωή τι θέλει ο Θεός ακόμα και μας έφερε στη ζωή Δεν μπορούσε και αυτά τα παιδιά να μη ζήσουν, όπως ποσά Η απάντηση είναι μία. Ζούμε για να μάθουμε την μετάνοια. όσα θα διορθώσουμε τον νου μας δηλαδή. Κι όταν αλλάξει ο νους, και έρθει το Άγιο πνεύμα και τον καθαρίσει και έρθει ο Χριστός που είναι το φως του αληθινών τι γίνεται αυτόν το παιδί. Μαλάκας. Ali à à Voicia Voicia Voici-mi Voici-mi Zef i η Νολίδου η οποία φωνάζει βοήθεια δεν ξέρω τι τη υποάδωνης στα ελληνικά και μετά το φωνάζει και στα αρχαία ελληνικά και καταλαβαίνουμε γιατί ξέρουν είναι στη σχολή διευθύντρια ότι φωνάζαν στην αρχαία Αθήνα βοήθιμη δηλαδή περνούσες στην οδοτριπόδων στην πλάκα και άκουγες βοήθιμη, βοήθιμη όταν κάποιος ήθελε βοήθεια και όχι help που είχαμε αυτή την πλάνη εντύπωση ότι μπορεί να φώναζαν Οι αρχαίοι Έλληνε, Αυτά από τον Μόρφου και για το τι ακριβώ κάνει το παιδί και πώ θα προχωρήσει στη ζωή του και αναξίζει. Ο Κώστας Ζαχαριάδης που είναι του ΣΥΡΙΖΑ Βουλευτή, μίλησε χτες σε μια συνέντευξη δαδιοφωνική και αναφέρθηκε στη Ραχήλ Μακρύ. Συντρόφισα η Ραχήλ Μακρύ, τα θυμόμαστε όλοι πρόσφατα είναι και είπε. Στο 15 θυμίζω είχαμε πάρει 36,5, 31,5, σχεδόν 32. Πήραμε το, το 2015. καλά για να πω και την κακία μου, τότε ήταν και η Ραχήλ πάνω στο όχημα. Έχουν φύγει πολλοί από τότε. Ε, είναι σαφέ ότι είναι από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο λάθο μα. Η Ραχίλ. Ε, βέβαια τι. Σε ποιε φορέ. Ποιο το χρεώνεται. Ήτανε... Ε, το, συνολικά το χρεώνόμαστε, τώρα ποιο το χρεώνεται. και αν έλεγες κάτι τότε για τη Ραχήλ Μακρύ πέφτανε να σε φάνε όλοι Σιριζέοι θυμάμαι το πρώτο εξάμεινο μεταξύ άλλων λέγαμε και αυτά γιατί συντρόφισα τη Ραχήλ βουλευτήνα κτλ, κτλ και λέει εδώ ο Ζαχαριάτης ότι ήταν αυτό λάθος η Παπακώστα δεν ήταν λάθος που ήταν και υπουργό. στα τελειώματα η Κουντουρά που ακόμη είναι βουλευτήνα, δεν ήταν λάθος ο Κόκαλης από τους Καμένους δεν ήταν λάθος όλοι οι Καμένοι Η Ανέλ δεν ήταν λάθος Η Μεγαλοοικονόμου που κάποια στιγμή στηρίχθηκε, αν θυμόσαστε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία ήταν 151 και στηριζόταν στη Μεγαλοοικονόμου. Αυτά δεν ήταν λάθος. Μόνο η Ραχήλ Μακρύ ήταν λάθος Είπαμε Μεγαλοοικονόμου και πηγιονούς μας στη Μεγάλη Πολιτικό που την έχουμε χάσει Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης η κάθε σου λέξη ομόνια καταπέλτης Αυτό βγαίνει. Το αλέξις ηγέτης και ομόνια καταπέλτης. Βοήθημοι <συρίζει> Ζευσόζον Ζεψόζων! Σόζων! Βοήθημοι κανονικά. Με όλα αυτά τα οποία τα έχουμε ξεχάσει, γιατί έχουν έρθει τωρινοί πρωταγωνιστές που είναι δημοκράτε. Αλλά και οι προηγούμενοι δημοκράτε. Ήταν αυτό είναι το καλό τη δημοκρατία. Ότι έχει αναλλαγέ, ψηφίζεις κόμματα, δεν είναι Χούντα. Προφανώ δεν είναι Χούντα, δεν έχει καμία σχέση με το καθεστώ τη 21η Απριλίου. Εδώ έχουμε δημοκρατία. Θα ακούσουμε τώρα τον Πρωθυπουργό τη Δημοκρατία. Το νέο νομοσχέδιο έρχεται να υπηρετήσει μία αναγκαιότητα που ανέδειξε η ίδια η πραγματικότητα. Και ναι, αποτελεί. υλοποίηση χουντικών διαταγμάτων. Ζήτω δημοκρατία! Και είμαστε και ένα αυταρχικό καθεστώς στην Ελλάδα της αυτονομικής βίας, της χούντας και του αυταρχισμού. Εκεί απαντώ εγώ. Εδώ είναι ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, που λένε αλήθειες, στα χρόνια πάντα της δημοκρατίας, κυρίως της Νέας δημοκρατίας τι ακουγόταν 54 χρόνια πριν από το ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών των Ενόπλων και το ΕΙΡ, πως λεγόντουσαν τότε ε, τέτοια ώρα από τα ραδιόφωνα της Αθήνας θα πάρουμε μια μικρή γεύση Λόγω της δημιουργητής εκρίθμου καταστάσεως Από το Μεσοδικτύου ο στρατός ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας. Βασιλικόν Λιάτανμα, έχοντας υπόψη το Άρθρο 91 του συντάγματος και κατ' την εισηγήσεως της κυβερνήσεως αναστέλαμε τα διατάξη στον άθρον 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 95 και 97 του ενισχύει η καθόλου το κράτος λόγω εκδίδου απειλής κατά της δημοσίας τάξεως και ασφαλείας της χώρας εξ εσωτερικών κινδύνων. Εν Αθήνες, την 21η Απριλίου 1967, Κωνσταντίνος, βασιλεύς των Ελλήνων. Πενθήκε αυτός, έχει χάσει συγγενή. Ο βασιλεύς των Ελλήνων, μαύρες μέρες. Αυτά λοιπόν ακούγαμε, ακούγανε, Ε, πριν 54 χρόνια τέτοια ώρα από το ραδιόφωνο έκπληκτος ο ελληνικός λαός για άλλη μια φορά και φαινόταν, ερχότανε το... η Μαυρίλα, ερχόταν η Μαυρίλα και το καθεστώς και γιατί έγιναν όλα αυτά ακούσατε στην επίσημη ανακοίνωση λόγω εσωτερικού κινδύνου ποιος ακριβώς ήταν ο εσωτερικός κίνδυνος διότι ο κομμουνισμός δεν δύναται να έχει ουδέν σημείων κοινών με τον ελληνοχριστιανισμό που αποτελεί την βάση της διαπαιδαγωγ Των Ελλήνων κατά των δρόμων της ιστορίας των Ηλίθων Συλλήψεις είναι αποδεκτέ Τρίτη, Τετάρτη και Σαββάτο Αλλά μπορείτε και από χτε Για να τους έχετε από κάτω. Πρόσπορη μέρα για όλα αυτά Μια από τις του Απρίλη Αρχίζεται πρωί-πρωί και τελειώνετε το δίλη όλοι μαζί καλάς Ελλήνων Χριστιανών police λίγο logone e ci ta e ci nemo no su strada del tuo merise ligo 21 aprile Σας περιμένει μέσα, πάρτε τηλέφωνο readypapakiparapolitica.gr Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο και πάμε γρήγορα-γρήγορα στο πρώτο μέρος του λαού. Νούμε, εγώ θέλω να δουλεύω 15 ώρες για 3 μέρες την εβδομάδα και να πηγαίνω μετά να τα τρώω στα ουφάδικα. Εσύ τι πρόβλημα έχει. Στα ουφάδικα δεν θες τα μπουζούκια. Όχι, στα ουφάδικα. Εγώ είμαι, παλιού, είμαι, παλιού, είμαι, old fashion guy. Και, είμαι... παλιό μπουζούκι εννοούσα κι εγώ. Άτζλα Δημητρίου δούκυσα. Δεν είσαι τίποτα, δεν ήσουν ποτέ. Δεν είσαι τίποτα που πρέπει να φύπαμε. άρε φίλε δεν το σκέφτηκα έτσι, να το τρώω στη δούκισα ε, καλή φάση. Ε, τώρα εντάξει, εγώ Τέλο πάντων, ε... ουφάδικα, ουφάδικα. Ε... Τι θε να παίξει, Ποδοσφαιράκι ξαπλωτό, Ποδοσφαιράκι ξαπλωτό, Ναι, αυτό με το Μουντιάλ το, του 1982. Αυτό, εντάξει. Έτσι. Παίξει αυτό, Έτσι, τι να πει. Τι πω. πρόβλημα έχει, Όχι, κανένα πρόβλημα. Δούλεψε τρει ώρε. Να σου πω, θα Έλα. το σκεφτεί ο Υπουργό γιατί είναι πριν από εσά για εσά. Φροντίζουμε πριν από αυτόν και αυτόν. Δεν πιστεύω να θε να πληρώνεσαι και τι υπόλοιπε μέρε όμω. Όχι, ρε παιδί μου, δεν με νοιάζει. Εγώ θέλω να κάθομαι τι υπόλοιπε μέρε για να τα τρώ στα ουφάδικα αυτέ τι τρει μέρε θε και σε αυτέ τρει να πληρώνεσ Εκείνε τι μέρε, τρει μέρε που θα δουλεύω, θέλω να πληρώνω. Εντάξει, όχι να πληρώνομαι. Τώρα εντάξει, να, να μου φτάνουν για δύο ουφάδεκα. Δεν έχετε σκεφτεί μέρες. ότι είναι μια παράλογη απέτηση αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί το κράτο <συντυξ> να εξυπηρετεί όλε τι παράλογε απαιτήσει σα. Α, είναι παράλογο τα ουφάδεκα έτσι. Ε, τότε όχι, είναι παράω, παράλογο παιδί. να πληρώνεσαι. Ε, ναι, εντάξει. Ε, λέμε, ρε παιδί μου, αν είναι παράλογο για το ουφάδεκα, να, να τρώω. Το... Λέω, ξέρω εγώ. Δεν γίνεται, φίλε μου. Θα δουλέψετε, θα δουλέψετε, θα δουλέψετε, αλλά δεν θα πληρώνεστε. Τέλο πάντων, δεν θα πληρώνεστε επαρκώ για να πληρώνετε παραπάνω από του φόρου που Α, οφ Καλύπτεται με του φόρου μα τα τάξη μα. Μπορούμε να ζούμε και σε παγκάκι. Ναι, να... ναι όχι, το κράτο να είναι καλά. Ναι, να έχει κανένα πανκάκι όμω. Λέω έχει παγκάκι με του φόρου. Πλέγουμε να έχει κανένα πανκάκι, κανένα μεγάλο περίπατο. Πανκάκι, ναι, πανκάκι και... για κάθε έλλεινα. Πρώτη χώρα σε πανγκάκι να έλθει. Ναι, ναι, ναι και να έχουμε και πανκάκια εκεί στην κόρη θα έχει στη όριγα. Έτσι, να έχει μερικά πανκάγκια και πέρα <σ> <codes> που δεν περνάει καράβια, έχει πανκάγκια. Είναι ένα μεγάλο περίπατο Поэтому... Ή ένα από δυνατόδρομο έστω, να πηγαίνει ο Κυριάκο Βόλτα τον Να κάνει και ένα Εκεί το Λέτι, βρε, σωστό, όλη σωστό; Να κοιτάει ρε φίλε, όλο γύρω γύρω λέει κάνετε. Δηλαδή, <coughs> δεν <coughs> υπάρχει για να θα το εκείνη την ώρα. Τι σταμάτε τι μαλακίες <coughs> <Πέρα, coughs> ρε παιδί. <coughs> δεν υπάρχει γιατί και αυτό ο ένας που είναι δίπλα που λαμβάνει. Α, λες να, το, λες, να το κάνει, λε να το για να γουστάρει. μπορεί να Τι να πει, Πρόεδρε, πάλι παπαριέ λέτε. Δεν λέγεται αυτό. Να το εγώ το Να έχει έναν άνθρωπο να του λέει Πριν από τη κάνουμε Ένα, ένα, ένα σκούντιμα με, το, με, το, με, το, με, το, με τον αγκόν. Κλακ-κλακ δίπλα. Μήπως θέλεις να δουλεύεις τρει μέρες την εβδομάδα σκούντιτής. Ρε φίλε δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Αλλά είναι μια θέση εργασίας. Αν θέλουν να διδόσουν σε μένα πολύ ευχαριστώ. Απλά εκεί θα έχει να κάνεις με ούφο όλη τη εβδομάδα. Εντάξει. Έτσι, Όχι έτσι, μόνο τι τις μέρε που θα είσαι οφάδικα. Επειδή σα σήμερα γεννήθηκε ο Τάσο Λιβαδίτη, γνωστό για τα ερωτικά του ποίηματα, αλλά κυρίω για τον επαναστατισμό, της θυσίε του και τον αγώνα του για την ελευθερία και το ανθρώπινο δίκαιο, και επειδή θεωρώ ότι η στήχη του είναι πιο βίγκαιρη από ποτέ, θα μπορούσε να βάλει λίγο να παίξει από την απαγγελία του ίδιου στο πείμα του, αν θέλει να λέγεσαι άνθρωπο, για να μα υπενθυμίζει πω ο αγώνα του και οι θυσίε των συντρόφων του δεν σταματάνε σε εκείνους, αλλά συνεχίζουν και περνάνε στα δικά μα χέρια. θέλει να λέγεσαι άνθρωπο.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 Κάθε χειρονομία σου, σαν να γκρεμίζει την αδικία. Και πρόσεξε, μην ξεχαστείς ούτε στιγμή. Η πατρίδα μας μπορεί σήμερα τα πάντα μόνη Μπάτσι, γουρούνια, Δολοφόνη, Αλλά ποτέ δεν είναι μόνη. <χει> Η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος δημοσιογράφος Μάρτιο. «Η εκκλησία της Ελλάδας είναι κατά τους σεξ της πιλωτές. Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου μετά τα έκτροπα που σημειώθηκαν στην Κυψέλη. «Οι νέοι και οι νέες που έκαναν σεξ στην πιλωτή ήταν αστεφάνωτοι και ως εκ τούτου υποπίπτουν στο αμάρτημα της προγραμμιαίας συνέβρεση κάτι που μας βρίσκει αντίθετους», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Δεν θα είχαμε αντίρρηση να βγάλουν τα μάτια τους στην πιλωτή στο υπόγειο ακόμα ακόμη και στο πλίσταριό, αρκεί όμως να έχει προηγηθεί θρησκευτικός γάμος. Σε κάθε άλλη περίπτωση, να μην του σηκωθεί ποτέ. Ούτε με μπλε χάπι, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Εκκλησίας. Μετά τις θρομβώσεις που παρουσίασε το εμβόλιο της Johnson Johnson, σειρά είχαν τα σαμπουάν όχι πια δάκρυα. Σύμφωνα με καταγγελίες, καταναλωτών που λούστηκε με το σαμπουάν της ίδιας εταιρεία, παρουσίασε συμπτώματα θρόμβωσης. Μετά από εισαγωγή στο νοσοκομείο, αποφασίστηκε η διακοπή της χρήσης του συγκεκριμένου σαμπουάν, προκειμένου να γίνουν εργαστηριακές μελέτες. Το σαμπουάν όχι πια π «Είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία», δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας και για να αποδείξει του λόγου το αληθές λούστηκε σε ζωντανή σύνδεση με το συγκεκριμένο σαμπουάν «Τρία χέρια». Τηλεκατευθυνόμενους επιτάφιους θα έχουν οι περισσότερες εκκλησίες της Αθήνας τη Μεγάλη Παρασκευή. Σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής λιμοξιολόγων, προκειμένου οι πιστοί να μην αγγίξουν τον επιτάφιο και μολυνθούν, αποφασίστηκε να αγοραστούν 500 τηλεκατευθυνόμενοι επιτάφοι. Οι επιτάφιοι αυτοί θα έχουν ρόδες, θα λειτουργούν με ρεύμα από επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και με ένα ειδικό τηλεχειριστήριο, ο του οδηγεί όπου αυτός θέλει. Έτσι θα έχουμε μια ασφαλή περιφορά αφού όλα θα γίνονται από μακριά», ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Κώστας Θάνατος. Συμπληρώνοντας ενίδιας θεϊσμού, ας ελπίσουμε μόνο οι παπάδες να μην μπουν στον πειρασμό και θέλουν να κάνουν κόντρες». Μια χαρά στην υγεία του είναι ο Πίνατ, ο σκύλος που υιοθέτησε ο Πρωθυπουργός μας και κατοικεί στο Μαξίμου. Σήμερα έφαγε το πρωινό του γεύμα, μετά έπαιξε με ένα σκηνή. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός μας τον έβγαλε βόλτα στον Εθνικό Κήπο, όπου κατάχεσε, ε, ε, έκανε την ανάγκη του και στη συνέχεια επέστρεψε στη φωλιά του για ανάπαυση, αφού φωτογραφήθηκε με τον Κυριάκο Μιτσοτάκι για τις ανάγκες των social media. Καιρός. Καιρός είναι όποιος θέλει να κάνει τον έρωτα σε πιλωτή πολυκατοικίας, να χτυπάει και κανακουδούνι, να δει και ο κόσμος από τα μπαλκόνια καμιά live παράσταση. Έτσι πως πάμε θα αργήσει να δει. Ήταν, ήταν η ειδήσεις της ελληνικής αστυνομίας, γιατί μας κα, έγινε πραξικό, ποιπά, μας κατήργησε το μπιχάνημα, μπήκε μόνο του και δεν χρειάστηκε καμία πάσα. Έχετε δίκιο, ξεχάσαμε έναν βασικό που... Χτύπησε τη Χούντα Αλίπητα Είναι πρωθυπουργός, όχι ο Τωρινός Αυτός ήταν κρατούμενος Έχει διατελέσει πρωθυπουργός Και είναι και αυτός στις καρδιές μας Τι είχα κάνει, τι θα κάνει Είχα πολεμήσει κατά της δικτατορίας Όταν κάποιοι άλλοι κάθανε στα σπίτια του; Αυτό είχα κάνει Ήμουνα στην παρανομία Είσαστε εσείς στην παρανομία Εγώ πήγα και έβανα κροτίδε τι λέγανε Χριστό. Χριστός Ανέστη. Ε, είναι γνωστό ότι η Χούντα έπεσε από τι κροτίδε του Σιμίτη. Βεντούρα λεγότανε τότε, είχε και ψευδόνυμο. Αγωνιστικό, όχι καλλιτεχνικό. Και τα έλεγε αυτά και αυτό στην Βουλή. Ο ένα με το ουίσκι με τον Τζακλάγια στην Κωνσταντινούπολη, στον 7ο όροφο. Ο άλλο με τι κροτίδε, δεν ήθελε και πολύ Χούντα, δεν άντεξε. Με αυτά και με αυτά κατέρευσε. Και τώρα δεύτερο μέρο του λαού. Χαίρετε. Χαίρετε. Είμαι ο Ζακυθινός, ο φίλος σου. Γεια σου Ζακυθινέ. Δεν του λέει κανείς αυτόν του μαζί που θέλει να λέγεται και υπουργός εργασίας. Να δουλεύει τίποτα παραπάνω από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη για να έχει τρεις μέρες αργία την εβδομάδα. Ποιος είμαι εγώ και ποιοι είστε εσείς που θα το απαγορεύσουμε. Ότι ο βόθος άμα δεν εμύριζε θα τον έλεγανε πηγάδες. Η ζωή έχει παλάξει. Αυτό που με που είχε πάρει προηγούμενα και είπε ότι δεν κινείται κανείς Όλες το Facebook ανεβάζουν χιλιάδες μαλακές για τα σελφτές και τα εμβόλια και τώρα που γίνεται αυτό για τα εργασιακά δεν ανοίγει ρουθούν δεν βγαίνει ούτε ένας να διαμαρτυρηθεί Σήμερα έχει συγκέντρωση οι ομοσπονδίες συνταξιούχων και δεν εποβεύεται ότι ενέδειξε κανένας. Επήγε αυτή η κυρία. Εγώ βέβαια με έδειξε κάτω γιατί είμαι 86 Χρόνο δεν μπορώ να πάω. Α, τέλος πάντων. Όχι, δεν λουφάρω, ίσα ίσα που σε παρακολουθώ και συμφωνώ απόλυτα όπω τα λέτε.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 Ε, με τα κορονοπάρτι και, και με τα μέτρα αυτά τα καταπληκτικά που παίρνουν, αφοδεύουν στι πόρτε μα, στα αυτοκίνητά μα. Κάνουν σεξ τι πιλωτέ. Πολύ καλά, παιδιά, να και σε υπόγεια πάρκινγκ, όχι μόνο σε πιλωτέ. Εμένα έχει ξεκινήσει η διά μου τώρα και μου λέει κάτι περίεργα να βγούμε έξω μετά τι 9 και τέτοια. Τι θέλει να το κάνει, πιλωτάτο. Όχι, θέλει να το κάνει, αμαξάτο έξω όμω μετά τι 9. Αμαξάτο, μπορεί το κάναμε και πριν, χαιστήκαμε. Η πιλωτή είναι Ο δημόσιο χώρο εκεί. Ε, εκεί. Ε, η δρйгаίτσι η naše σε τα λίγο η αδρεναλίνη κανέβη yeah. Δεν ξέρω, το σκέφτομαι. Τώρα δεν ξέρω. Αξί... Και σκέψτε το κι εσύ. Μην είσαι τώρα ο πιστοδρομικό ή κολλημένο. Αξίζει τώρα το 600 μα με πιάσουνε. Μετά το γαμίτσι που θα ρίξω εγώ να μου ρίξουν εκεί πάτσει ένα. Έχει πρόστιμο και για τον έρωτα. Ε, άμα με βρούνε μετά τι 9 έξω, αν μου βούνε. Ωραία, ρε παιδί, παιδί. μου, δεν μπορεί να φυλάγε. Ε, πε ότι είχε πάει το σκύλο βόλτα, κάτι. Πάρτε και ένα σκυλί ο καθένα. Να πηδιώνται και τα σκυλιά. Και να λε παραδέχτηκα 2 σκυλιά που πηδιώσαντο. Σήμερα το πρωί στη γωνία του δρόμου ήταν 2 σκυλιά. Ήταν το ένα πάνω στο άλλο. Τι κάνανε, ζευγαρόνα, ναι, χρήση μου. Είχα σεξουαλική επαφή. Παραδευτικά,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 Ο Θεό, ό,τι πει. Μία τετραετία. Μία, μία. Κοίτα, ο Βενόπουλο μα κάνει. Ποιοι είμαστε εμεί να πούμε στον άλλον τι θα ψηφίσει και να πούμε και στον άλλον να θα δουλεύει 4-5 μέρε πλέον, κύριε Χατζηδάκη. Ποιο είμαι εγώ και ποιοι είστε εσεί που θα του το απαγορεύσουμε. Ε, ο Χατζηδάκη, ο, ο Άρχοντα, έκανε το καταπληκτικό και έκανε μια τρομερή πρόταση υποστηρίζοντα τη σκλαβιά και τη μαρκοπία ταυτόχρονα. Αυτό είναι λίγοι που να το κάνουν, πιστεύω. Ο Χατζηδάκη έχει κάνει τη σκλαβιά επιστήμη έτσι κι αλλιώ. Χρόνια τώρα. Έτσι λοιπόν, αυτά με τον Αποστόλη και την επικοινωνία με το λαό. Την κυρία Γιαμαρέλου την ξέρουμε, είναι επιστήμονα. Είναι αυτή που έχει πει δύο-τρει φορέ στη διάρκεια της πανδημίας ότι θα κοινωνήσει. Δεν φοβάται καθόλου να μπει με στην εκκλησία, δεν φοβάται τον κόρνο είναι επιστήμονα. Κανονικά πνευμονόλογο, αρμόδια για τα θέματα αυτά. Η κυρία Γιαμαρέλου βγήκε χθε στον Ευαγγελάτο το απόγευματάκι και είπε ότι τώρα. Και τη Μεγάλη Εβδομάδα πρέπει οι ιερείς και όσοι μπαίνουν στον ναό να κάνουν self-test. Ε, εκείνο που νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι το ότι οι νεοκόροι, οι ψάλτες, οι ιερεί, εκτό από τι μάσκες εκεί που μπορούν να τι φορέσουν, όταν δεν ψέλουν ή δεν διαβάζουν τα ιερά κείμενα, πρέπει να έχουν κάνει self-test Θα έλεγα στη μεγάλη εβδομάδα, μέρα παραμέρα θα πρέπει να το Το επιβάλλει η ίδια η Εκκλησία. Ε, νομίζω όμω, κύριο Αγγελά, το κάτι που πρέπει να καταλάβουμε όλοι, είναι ότι ένα self-test θα σε εξασφαλίσει για 24 ώρε. Μετά από 48 ώρε δεν πρέπει να, δεν να δίκιο Γι το δίκιο σε αυτό και πολλοί δεν το έχουν Καταλάβει αυτό γι' αυτό πρέπει να επαναλαμβάνεται ένα 48 ώρου τουλάχιστον αυτές τις μέρες στην εκκλησία και οι πιστοί όσο περισσότερο μπορούν. Τώρα να κάνουμε self-test και πρέπει να το επαναλαμβάνουν. Αλλά τη θεία κοινωνία κανονικά. Δεν χρειάζεται καμία προστασία απολύτω. Εδώ η επιστημονική απάντηση όταν βλέπει μετά. Γίνεται αυτό που ακούσαμε μόλι τώρα. Ένα νέο στο Περιστέρι, γιατί δεν είναι μόνο η Κυψέλη, δεν είναι η πλατεία Βαρνάβα, είναι και η Βεάκη. Ο δρόμο στο Περιστέρι που γίνεται ένα μικρό χαμό, μάλιστα γίνεται και τι καθημερινέ χαμό εκεί. Δεν μα άνε καθόλου οι Περιστεριώτες, η Δυτική Αθήνα, το ποτάμι και πέρα. Ένα νέο λοιπόν το πακετάρισε όλο αυτό λεκτικά ω εξή. Στο Περιστέρι μα, στι καφετέρι, άμα ξέρετε εκεί στο κέντρο, είναι πολύ όμορφο. Είναι, περνάμε πολύ ωραία. περνάμε, με τι μπύλε μα, τραγουδάμε. Πόλε με τη βοηθάνο σχολεύουμε 3.0 κόσμου τέσσερι. Κάθε μέρα. Και είναι πολύ ωραίο. Μη μακλησατε γιατί είναι κρίμα το Θεό. Παίρνουν πολύ όμορφο. Είναι κρίμα. Από το Θεό περνάμε πάρα πολύ όμορφα αυτά λοιπόν με τα νέα παιδιά, που είναι εντελώ αλλού λογικό, γιατί βλέπουν και τους μεγάλου. Βλέπει για την πολιτική ηγεσία που είναι αλλού για αλλού με όλα αυτά που κάνει και δεν κάνει και ξεκάνει. Οπότε έχουν βγάλει το δικό τους συμπέρα και περνάνε ή προσπαθούν να περάσουν. Μέσα σε αυτή τη μαυρίλα καλά. Κάποιοι εδώ φτάνουμε στο τέλο, το τρίτο μέρο του λαού. Λίγε διαφημίσει μετά και αμέσω μετά το μαγκαζίν. Τα υπόλοιπα, εμεί θα τα πούμε αύριο. Γεια σα, Μπέλα, πολύ Λατέρνα. Σε παρακαλώ. Πιά, Αποστολή. Λοιπόν, άκουρε, φίλε, ακούω τώρα αυτά που βάζετε με το Μόρπου και διάφορου χάσου χαρούμενου κατά καιρού Μητροπολίτε και τέτοια. Εμπίκαμε μερικοί από αυτού που μα στο YouTube, στο διαδίκτυο. Ακούσατε ομιλίε. Percaya bos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 Λέω γενικά. Αυτά τα νούμερα που πήγαν και την Νέα Δημοκρατία δεν του έλεγε ότι θα σπάσει τη συμφωνία των Πρεσπών. Θα κάνει ότι μπορεί να βγει τη συμφωνία και μαρτυρίε. Το ότι πραγματικού... μπορεί είναι πολύ γενικό. Μπορεί να μην μπορούσε παραπάνω. Τώρα μπορεί να, να μην μπορούσε αρχί... καθόλου. Μπορούσε... καθόλου. Μπορούσε... Τι Καλά. θες Ναι, δεν μπορούσε καθόλου. Πήραν τα αρχαία μου τελικά είναι οι νεοδημοκράτε. Οι πατριώτε. Έτσι, δεν είναι. Πού είναι το κακό με την παραλαβή αρχαίων. Αρχί... <laughs> έλαντε, έλαντε, εδώ τώρα και μια έμπλεση. Έχω παρατηρήσει όσο πιο Πατριώτη ο, ο άλλο τόσο πιο αμόρφωτος. Αυτό πάει μαζί συνήθω. Συνήθω πάει μαζί μπράβο. Να ψάξουνε, να βρούνε τι εννοούσε ο κράτη ή ο Πλάτωνας όταν έλεγε Ελλάδα και ελληνισμό. Ποιο είναι ο ελληνισμό. Δεν είναι DNA, δεν είναι γονίδιο, δεν είναι Είναι, είναι ιδέα ο ελληνισμό. Απλά Αυτά. για κάποιους είναι κακή ιδέα. Είδε τι έγινε στο survivor με τον παπά και τον ποντιό. Ποιο πόντιο, ποιο παπά, ποιοι είναι αυτή, τι είναι αυτά που βλέπει. Ηρέμησε, φύγει από αυτά. Δεν του ξεχνά. Δεν είναι γελή, γι' αυτό, λοιπόν. Ήταν τώρα στο survivor, υποτίθεται είναι ο παπά. Αυτό είναι ανέκδοτο που, που λέει ότι ένα παπά είναι ένα πόντιο, ένα γερμανό και ένα γάλλο. Όχι, όχι, όχι. Είναι τώρα ο πόντιο και έχει πάει εκεί που έμενε ο παπά, ο υποτίθεται ηθοποιό παπά. Καλά του τα λέει συνέχεια η σκαφιδά, η οποία σκαφιδά είναι πραγματικά ηθοποιό. Και του έχει κάνει τουαλέτα το πρώην διαμέρισμά του. Το είναι καλύβα του. Και το, πι... το έχεσαι, ρίξανες κατοίκι? Όχι ρε, έτσι με, με πετρούλες, για πλάκα. Και έχει πάει τώρα ο παπάς... Παίρνει έναν ακρίβλεπτο ήχο και λέει: Ο πόντιο είναι και από τη Μικρασία. Πρώτο λάθο, η πόντι δεν είναι από τη Μικρασία. Κατάγεται από την Μικρασία, αν δεν κάνω λάθο. Και οι γονεί του έχουν αφήσει το σπιτικό του. Και αν γυρίσουμε σήμερα στα σπίτια του και του δείξουμε ότι τα έχουν ρημάξει κάποιοι, θα, θα δακρύσουν. Θα ήθελε να πάει στο σπίτι του που το έχουν πάρει οι Τούρκοι και να το έχουν κάνει τουαλέτα. Α δεν το δεχτώ. Έχει, έχει ιστορικά γεγονότα μέσα στο survivor, όχι μαλλιέ. Ο ΣΚΑΙ το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Ρε φίλε αλλά το θέμα είναι ότι εκείνες τις μέρες ήταν που έλεγε η ελληνοφρένεια για τους μικρασιάτες που μαζεύανε τα σεντόνια τους όταν μπουν οι άλλοι να μην τις πούνε ακατάστατες τις γυναίκες. Και βγαίνει και ο παπάρας τώρα ο παπάς και ξεφτιλίζει έτσι το προσφυγικό. Να δεις πόσο γελίο είναι και πώ ξεφτιλίζουν ιστορικά γεγονότα για να κάνουν λαϊκισμό.